αυτό γίνεται γιατί, γιατί τα στελέχη και η ηγεσία μα δεν ξέρω αν κατανόησαν αυτό που ονομάζεται και μακροοικονομία ή μικροοικονομία. Πρέπει να πω όμω, νομίζω ότι είναι πολύ μακριά από αυτό που σήμερα κρίνει τις τύχε των εθνών και των λαών και ονομάζεται γεωοικονομία. Γι' αυτό λοιπόν.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 και συρριχνωμένο δηλαέτη, η γερμανικό λάντερ. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε. Και μιας φίλης χώρα, όπως είναι η Γερμανία. Ας uh, give some clear talk. Angela Merkel and the German people are great friends of Chris. They have given us the last three years more than 60 billion euros. I don't know anybody else who has given us more money. Fuchtel, <nonetheless> πάρα πολύ Πάρα πολύ Ich finde, das ist ein schöner Name für Arbeit. Που είμαστε αντιμμονιακό, για μένα είναι Βρισκέατο, δεν να δεν θα τα ακούω κατώσει η την μνημονιακά στους μου φίλες. Δεν κάναμε διαπραγμάτευση επειδή μας κατάστασε η όχι, να μάθετε, να μάθετε, να μάθετε. Να μάθετε, σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι Εγώ δεν δέχομαι τον Δεν και <εστόσο> στα, στα γαθία που υπάρχουν μέσα! <Ρελίου> Απολύτω! Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί κάνετε έξω από τα ρούχα ε, <ελίου> σας. Ε, εγώ περιμένω <ελίου> μια απάντηση. Αν δεν θέλετε να μου απαντήσετε, δεν θέλω να σα απαντήσω όμω Σα απαντώ, αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό, με 258 ψήφους Επειδή επειδή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 Er wird bei dir, Laterne stehen mit dir Lilimale, mit dir Lilimale, wenn sich die später ne bedrehen, er wird bei dir Laterne stehen mit dir. <χει> Έχουμε ξένη κατοχή, αλλά καλούμε <χει> ανεπιβλησίνη. <χει> <διαλωσίλη, χει> ξένη <χει> κατοχή, δεν <χει> είναι. Είναι στρατιώτες ξένη με γραβάτα <χει> και κουστούμι. Συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων και έχω την τιμή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσμα της διεξαχθήσης ονομαστικής ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ψήφισαν συνολικά 295 βουλευτές, απόντες ήταν 5 βουλευτές. Υπέρ της του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου ψήφισαν 233 βουλευτές. Η της υποψηφιότητας. Η τη υποψηφιότητα του κυρίου Νίκου Αλιβιζάτου ψήφισαν 30 βουλευτέ. <Καλουσία> 32 βουλευτέ ψήφισαν παρόν. Επομένως, από το αποτέλεσμα που ανακοινώθηκε, διαπιστώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 4 του Συντάγματος, Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, η υποψηφιότητα του οποίου συγκέντρωσε την αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών και Γεια σας φίλοι του πλατεία Ρέντιο. Είστε συντονισμένοι στο αγραντικό χωριό της Πάτζη Γερμανικά. Στο μικρόφωνο του σταθμού, ο Παγνωλάτης Παναγιώτης. Στο έτος 50 προ.Χ., οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων Ιγαλάτες είχαν κατακτηθεί από τους Ρωμαίους μετά από πολλές μεγάλες μάχες.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 Αγκλώ την πεποίθησή μου αυτήν, όχι μόνο από την εκτίμηση στο πρόσωπό σας και στην ακαδημαϊκή, επιστημονική και κοινωνική σας διαδρομή, αλλά και από μια κορυφαία στιγμή στην πολιτική σας πορεία, όταν δοκιμάστηκε η δημοκρατία. Το βράδυ της 6ης Δεκέμβρη του 2008, όταν δολοφονήθηκε από αστυνομικούς ο 15χρονος μαθητής Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος και ενεργοποιήθηκαν μυντιακοί, κρατικοί και παρακρατικοί μηχανισμοί για τη συγκάλυψη της δολοφονίας, ήσασταν εκείνος που με αποφασιστικότητα, με αίσθημα δημοκρατικού καθήκοντος, σταμάτησε τα σκοτεινά γρανάζια. Ως Υπουργός Εσωτερικών της τότε κυβέρνησης, δηλώσατε αμέσως, δημόσια και απερίφραστα, ότι ένα τέτοιο γεγονός είναι ανεπίτρεπτο σε μια δημοκρατία, υπολίηση τίποτας ανθρώπισης. <Τι> Πάτς, <Τι> αγάπης <Τι> ο Προκόπης όπως είπαμε, ακούγεται η μου που υπάρχει στη Γερμανικά. Στο μικρόφωνο της πλατείας, πάμε να μα λάξει τα μαγειρές. Συμμερίζεστε στο πλατεία radio.listen.myradio.com ή στο myradio-stream.com κάθετος πλατεία radio. Πάμε πάλι πλατεια radiolisten ή myradiostream.com my radio καθώς πλατεία-radio Αλλιώς στο so site πλατεία-radio.gr όπου από εκεί μπορείτε να πατήσετε και που λέει ακούστε μαζομπανά και να ακούσετε την Pax Germanica the Lola, the ε, ακόμα περιμένουμε τα μηνύματά σας στο chat του σταθμού και στα δύο chat του σταθμού και στα δύο link τα οποία έχουμε ανεβάσει και από τη σελίδα μας στο facebook Home, my και όλο το υποκατοχή χωριό χωριόζει το Καβγάζι και το νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. μια επιλογή η οποία πέρασε πολλά... πολλές φουρτούνες ας πούμε για να την αποδεκτεί το σύνολο του κόμματος, του κεβερνόντος πλέον κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι την τελευταία στιγμή έπαιζε ως πρώτο όνομα για την προεδρία της Δημοκρατίας το όνομα του Αβραμόπουλου. Ξαφνικά, μια μέρα πριν, άρχισε να ακούγεται το όνομα του Προκόπη Παυλόπουλου. Εδώ και καιρό έχουμε παρατηρήσει ότι η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η προεδρική που λένε, συν η ΑΝΕΛ, θα θέλανε έναν πρόεδρο δημοκρατίας από τα δεξιά, πιστεύοντας ότι έτσι συμβολίζουν την ενότητα, παρά τις αντιδράσεις που υπήρχαν στο εσωτερικό κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο από την αριστερή πλατφόρμα. Εγώ και πολλοίς κόσμος θεωρούμε ότι υπάρχει συνταγματική εκτροπή αυτή τη στιγμή για να το δέχεστε και ως ακαδημαϊκός είτε δεν συμφωνείτε με την επιστήμη σας είτε θεωρείτε ότι δεν υπάρχει συνταγματική εκτροπή και θα ήθελα να ακούσω γιατί το θεωρείτε Μα έχω γράψει και έχω πει μέσα στη Βουλή Θέλω να πω αφού υπερασπίζεστε τη Δημοκρατία γιατί δέχεστε να παραβιάζετε το Σύνταγμα Γιατί πρέπει να υπερασπίζομαι το Σύνταγμα το παραβιάζει. Βεβαίω. Συμφωνείτε ότι η απάντησή σας είναι ναι παραβιάζεται το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή. Κύριε Λαβίτη, χθε στην εκπομπή σας είπα κάτι. Ότι αν δεν γίνουν εκλογές, σας είπα χθε ότι αυτή η βουλή... Ε, την ψήφο εμπιστοσύνη στο Πασόκ, του Παυλόπουλο και πάμε σε εκλογές στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά αυτό... Έχει αν... χάσει τη διδρομή να αν... το πω. Αν... Α... Σαφώς. Και αν δεν γίνει αυτό μέσα στους επόμενους δύο μήνες, θυμηθείτε με τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά σας λέω ένα πράγμα. Αν η κυβέρνηση Παπαδήμου συνεστίθη και αυτό το είπα την ημέρα σαν... έτυχε να μιλάω σαν πρώτος βουλευτής επειδή έτυχε πραγματικά είπα στον κύριο Παπαδήμου μέσα στη Βουλή ότι η κυβέρνησή του είναι προϊόν επιβολής και πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και ένα χρόνο το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί Διότι μας επευλήθηκε η κυβέρνηση αυτή αυτή η Βουλή έχει πλήρη αναδυστυχία με το λαϊκό αίσθημα με το Σύνταγμα και... Όταν, όταν μιλάμε το λαϊκό αίσθημα η έκφραση της Ωραία! Άμα σας λέω... Όταν σας ζωτάω αν υπάρχει συνταγματική εκτροπή και εσείς ο ίδιος μου λέτε ναι υπάρχει... Τι να πει ο κόσμος μετά... Να σας πω κάτι. Τι, τι κάνετε γι' αυτό. Ε, τι κάνω. <laughs> ε, είναι προσεπρο... Επειδή με σας μιλάω τώρα. Ναι. ναι. ναι τι, κάνω, εσείς, μπορείτε, τι κάνετε εσείς ή κάποιος άλλος σας που λέτε. Τι κάνετε γι' αυτό. Κάνω το εξή. Αν δεν είχαμε αποδεχθεί αυτό και η Ελλάδα είχε πτωχεύσει... Αν αυτό που μου είπατε χθε. Ε, κοινωνική έκρηξη. Κοινωνική έκρηξη, κύριε Σαφημίζω. Μπροστά στο φόβο τη κοινωνική έκρηξη μπορεί να παραβιάζεται το Σύνταγμα. Δεν είναι φόβο. Μα με συγχωρείτε. Δεν είναι ο φόβο κοινωνική έκρηξη που μα κάνει να παραβιάζουμε το Σύνταγμα. Είναι το γεγονό ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα ώστε να μπορέσει το Σύνταγμα να αρθεί στον κανονικό του δρόμο στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Αλλιώ, αν κανεί δεν τεινάξει τον αέρα, κύριε Λαβίδη, τότε από εκεί και πέρα το Σύνταγμα θα πάψει να υπάρχει. Η θέση μου είναι ότι το Σύνταγμα το υπερασπίζεσαι μέσα από τις ίδιες τους διατάξεις λέει το άρθρο 120 ότι ο σεβασμός του είναι χρέος όλων των Ελλήνων ο σεβασμός αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το προστατέψεις για να μπορέσεις να υπάρξει δεν είναι η δημοκρατία θέμα μηδενισμού αυτή είναι η προσωπική μου πεποίθηση και σας λέω και πάλι εάν τους επόμενους δύο μήνες δεν έχει υπάρξει η ετοιμιουργία του ελληνικού λαού εδώ είμαι να τα ξαναπούμε στην εκπομπή σας Μέχρι τότε όμως έπρεπε να κάνουμε μια ιεράρχηση μεταξύ στόχων. Και η πρώτη ιεράρχηση ήταν η σωτηρία της ελληνικής κοινωνίας και στη τελική ανάλυση του ίδιου του συντάγματος. Δεν διεκδικώ το αλάτιτο. Αυτή η προσωπική μου πεποίθηση και κρίνεται και θα κρυφθεί. Ακριβώς. Να είστε καλά κύριε Παύλο Σα Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Μιλάμε επωνήμως, μιλάμε δημόσια. Τι δεν καταλάβατε το ηχητικό αυτό, η κυβέρνηση Παπαδήμου, η μνημονιακή κυβέρνηση Παπαδήμου, ε, έγινε με παραβίαση του συντάγματος. Should... Το θετικό τουλάχιστον είναι ότι έχουμε έναν πρόεδρο δημοκρατίας που έχει παραδεκτεί ότι η ότι στην Ελλάδα των μημονίων υπήρξε παραβίαση του συντάγματος, και όχι μόνος ηχητικό που ακούσαμε, αλλά και με την αρθογραφία του, το θετικό, πάνω στα άλλα. Ο Νικτερινό ανέβαζε ένα πολύ ωραίο άρθρο μπείτε στο πλατεία.radio.gr να το δείτε που λέγεται ε, Πάκης ο Άριστος ο Πρόεδρος Παραδοχή διάπραξη εσχάτη προδοσία από τον Παπ. Παπ βγαίνει από το Πάκης Άριστος Πρόεδρος. Διαβάζω το κείμενο. Μπορούμε να γράφουμε αυτά χωρί να θεωρείται προσβολή του, του θεσμού τη Προεδρία Δημοκρατία, μια και δεν εορκίστηκε ακόμα. Χιλιάδε προσλήψει γαλάζιων παιδιών παρακάμπτοντας και απαξιώνοντα το ΑΣΕΦ κατά την περίοδο 2004-2009. Ο υπογράφο επιζήμιε για τον ελληνικό λαό συμβάσει τον c με την S.A.I.C. και τις Ζήμενες. Ο παραχωρώ με νόμο στη Λάμδα, στη Λάμδα την έκταση για την ανέγερση του Μόλου. Ο επιβραβεύω τον εμπνευστή του Μόλου ο οποίος ενώ κατηγορούταν για κακούργημα η υπόθεση μπήκε στο αρχείο βρέθηκε διορισμένο στις Βρυξέλλες ως εκπρόσωπος της Ελλάδας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Υπουργός Εσωτερικών κατά τις δολοφονικές περκαγιές του 2007 ο Υπουργός Εσωτερικών Κάτι δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και τη διάρκεια των Δεκεμβριανών που ακολούθησαν Ο τροποποίησα τον εκλογικό νόμο δίνοντας τον πόνους των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα Ο ψηφίζω ναι, κατεπήγονται νομοσχέδια, μνημόνιο, δανειακή, μεσοπρόθεσμο, εφαρμοστικούς νόμους, πολυνομοσχέδιο Αλλά βιλώνε φαρσός ότι όλα είναι αντισυνταγματικά Σαν τα περί ε, των βουλευτών, η παράκληση είναι να διαβάσετε προ όλου του συναδέλφου που έχουν αυτή την άποψη ότι όλοι μα, κυρίω βουλευτές βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία, δεν αντιλαμβανόμαστε το κοινοβουλευτικό έργο ω τεστ κοπόσεω. Ω άθλημα ευθύνη αληθέτη. Άθλημα ευθύνη είναι η των κοινοβουλευτικών καθηκόντων. Και έχουμε αποδείξει οι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία ότι σε αυτό το άθλημα ευθύνη είμαστε καλοί μαραθώνε δεν είμαστε λοιπόν κουρασμένοι, δεν έχουμε κόποση, αλλά προβληματισμό ναι. Προβληματισμό παραδείγματος χάρη, ω προ το πρέπει και ορισμένοι υπουργοί να δουν, οι ίδιοι έχουν εκπληρώσει υποχρεώσεις του. Σορισμένα πράγματα πρέπει να κάνουν. Αντιμετωπίζουμε ένα σωρό φορολογικά θέματα εδώ. Ναι ή όχι, ήταν εντολή του Πρωθυπουργού την επομένη ακριβώς του σχηματισμού της κυβέρνησης το 2012 να υπάρξει φορολογικό νομοσχέδιο Πρώτη προτεραιότητα το οποίο έπρεπε να έρθει εδώ. Πού του. Ένα χρόνο μετά. Προβληματισμός επίσης υπάρχει στο ότι οι προβλέψεις ακούγονται οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται και παραπέμουν στους μετάχριστων προφήτες με όλες οι συντεύθυνες συνέπειες. Προβληματισμένοι είμαστε. Αλλά θα αντέξουμε. Θα αντέξουμε γιατί ξέρουμε τον ιστορικό ρόλο που ενα χρονο μετα προβληματισμος επισης υπαρχει στο οτι προβλεψει προβλεψεις ακουγονται οι οποιες δεν επιβεβαιωνονται και παραπεμουν στους μεταχριστων προφητες με ολες τις συντευθυνες συνεπειες προβληματισμενοι ειμαστε στιγμή η λήψη ορισμένων αποφάσεων. Αυτά λοιπόν ε, Διαβάζουμε Από το coolnews.gr Πρέπει να είναι από το διαβάζω εδώ Μια αναδημοσίευση Από το lifo.gr ε, Του Άρη Δημοκίδη Το το κείμενο λέγεται οι 11 λόγοι που δεν θέλω τον Προεκόπη Παυλόπουλο για πρόεδρο δημοκρατίας. Ε, προσπερνάμε τον πρόλογο, πάμε κατευθείαν στους λόγους. Ήταν ο νούμερο 2 στην κυβέρνηση Καραμαλή, μια κυβέρνηση που έφερε στο χείλος καταστροφή στη χώρα με την απραξία της και την οικονομική της πολιτική. Ο ίδιος ο Καραμαλής μας έδωσε μια πετλή σπρωξιά στον κρεμό, άφησε του επόμενου να δώσουν τη λουδική κλωτσιά και εξαφανίστηκε. Ο Προκόπης Παυλόπουλο, για κάποιο λόγο, θεωρεί ότι έχει κι άλλα να προσφέρει, έστω και ω γλάστρα. Υπήρξε ένα, δύο. Υπήρξε ένα από του χειρότερου υπουργού μεταπολίτευση, η προσωποποίηση του πελαντιακού κράτου και του βολέματο των δικών μα παιδιών. Τρία. Ήταν άνθρωπο που με την απραξία του, άφησε από τη μία την κυβέρνηση να καλύπτει την αστυνομία στην υπόθεση Γεργορόπουλου, και του υπουργού να πηγαίνουν στα μπουζούτια και στο γήπεδο, και από την άλλη άφησε με απάθεια την Αθήνα να καίγεται. 4. Ψήφισε το μνημόνιο ο Σαμαρά και οτιδήποτε άλλο του ζήτησε ο Σαμαράς. Όταν δεν ήθελε να ξανεκλεγεί, έγινε αντιμνημονιακός και το όπεξε ήρωας και αντιστασιακός. 5. Δεν είναι και ο πιο σεβασμός δεξιός της χώρας. Το αντίθετο υπήρξε ο στόχος πολλών ανέκδοτων και μπόλικης αριστερής κορυφαίας μέχρι σήμερα για την κάπως κλούλες πολιτική του αδεδρομία και τον επιτευμένο bon Βιμπέρ τρόπο του. 6. Όταν ήταν στο στούντιο που ο κασιδιάρχης επιτέθηκε στην Κανέλη που καθόταν δίπλα του, αυτός λούφαξε και άφησε μια γυναίκα να τα βάλει με τον τραμπούκο και να δαρθεί από τον τραμπούκο. 11 λόγοι που δεν θέλω τον Προκόπη Παυλόπουλο για πρόεδρο Δημοκρατίας. Είναι όχι απλά δεύτερος, αλλά κάνει τον Αγραμόπουλο να μοιάζει καταπληκτική επιλογή. Ο δεσταύρος Δήμας μοιάζει με Ελευθέριος Βενιζέλος μπροστά του αν δεν είχε στραβώσει το ψηφίο του εννοείται πω δεν θα ξανακούγαμε ποτέ γι' αυτόν. Οκτώ είναι πολιτικό, σε μια θέση που θα μπορούσε μια δυνατή προσωπικότητα με συμβολισμού, και μάλιστα συμμετείχε όχι μόνο στην κυβέρνηση Καραμαλίδη, που να η χρεοκοπία, αλλά και στην κυβερνητική πλειοψηφία του Σαμαρά, και τότε που ο Σαμαρά υπονόμευε τον Γάπ και τα ζεζάπια και σκίσιμο των μνημονίων, αλλά και, αλλά και τότε που εφάρμοζε τα σκληρότερα μέτρα του ολοδι, ολοδικού του μνημονίου. Ενιά, Υπό Τσίπρας χρειαζόμαστε πρόεδρο με ευρύτερη αποδοχή και υψηλό δημοκρατικό αίσθημα. Προτείνω για πρόεδρο τον Προκόπ Παυλόπουλο και κατέληξε. Μπορεί με τη δημοκρατική του συνείδηση και την πατριωτική του ευθύνη να βοηθήσει το λαό και τη χώρα κάνοντας πολλοί κόσμο να αναρωτιέται αν μιλάμε για το ίδιο άτομο. Για πρόεδρο της νέας ΣΕΡΤ προτείνω τον Ρουσόπουλο. Είναι μια φράση που φοβάμαι πως μπορεί να ακούσουμε τις επόμενες μέρες. 10. Σωστά το είπε ο Νίκος Ασκαλόπουλος, το πρόβλημά μας τελικά με τον κεντροδεξιό πουλ είναι ότι παραμένει δεξιό, φαίνονται καθαρά οι εξαιρετικά περιορισμένες επιλογές 11. Και το τελευταίο, αν έπρεπε να προσωποποιηθεί η χρεοκοπία, θα έπρεπε να τη φάρσα του Προκόπου Παυλόπουλου, ο άνθρωπο που διόρισε πάνω από 800.000 στο δημόσιο και μετά τον δεν είχε πια να του πληρώσει, αποσύρθηκε διακριτικά για να επιστρέψει σαν λαϊκό ήρωα του αντιμιμονιακού τόξου, ήρωα του πετρελαϊκού κράτου, ο καλύτερο καθρέφτη ενό λαού που δεν αξίζει τίποτε πιο παρακατιανό. Και ένα καλό του τουλάχιστον δεν είναι πολύ δώρο. έξεπνο άρθρο, βασικά συμφωνώ μόνο στα μισά από αυτό το άρθρο, αλλά ήταν έξεπνο άρθρο και πολύ σωστό, ειδικά εκεί που μίλα για την επίθεση του Κασιδιάρης, τη Γιάννα Κανέλη στον αέρα της, του Αντένα όπου έμεινε ακούνητος ο θεσμός ο, το πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τον Υψη στο υποτίθεται θεσμό της αστικής δημοκρατίας παρόλα αυτά όσο και να διαφωνώ με την επιλογή του Προκόπη Παυλόπουλου ε, πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη από τις κακές επιλογές που ακούστηκαν πιο πριν Και αναφέρομαι στο όνομα του Αβραμόπουλου Ο οποίος ακουγόταν μέχρι την τελευταία στιγμή Και στο πιο σύντομο ανέκδοτο της δόρας Παγκολιάννη Το οποίο βγήκε από το στόμα του Πάνου Ο Αβραμόπουλος δεν παίρναγε με τίποτα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο από την πλατφόρμα. Δεν παίρναγε από πουθενά. Πέρα από τους Προεδρικού και η πλατφόρμα του Λαφαζάνη και οι πασοκογενείς Μητρόπουλου και Κουρουμπλή ε, και από το εξωτερικό ο Μανώλης Γλέζος ουσιαστικά διαφώνησαν με την επιλογή του, του Πολύβαρα. Το γραμμό που ήθελα να πω. Το χειρότερο είναι ότι με τις οκτώ μονάδες μπροστά, τις οποίες είχε πάρει το ΣΥΡΙΖΑ και αφήνοντας πλέον πίσω δημοσκοπικά, σε βαθμό που δεν μπορεί να πρόκειται για δημοσκοπικό λάθος, τη Νέα Δημοκρατία, ε, ήτανε όντω ιστορική ευκαιρία επιτέλους να υπάρξει ένα πρόσωπο από την αριστερά για πρόεδρο τη Δημοκρατίας. Επέμενε η ηγετική ομάδα, η προεδρική του ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ να είναι πρόεδρο από τα δεξιά για να συμβολίζει την Εθνική Ενότητα. Ε... Αφού λοιπόν υπήρξε πρόσωπο από τα δεξιά, τουλάχιστον έπρεπε να υπάρχει ένα πρόσωπο αντιμνημονιακού. Δύσκολο φυσικά αυτό να το βρει γενικά στη δεξιά. Ο Πραμμούπλος so μέχρι τελευταία στιγμή δεν μπέρναγε και δεν μπέρναγε επειδή παρότι του τελευταίους μήνε έχει έρθει σε ας πούμε με τον Σαμαρά ο οποίος τον έστειλε στην εξορία της, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς εμφανιζόταν το όνομά του ως Δελφίνος στη Νέα Δημοκρατία ε, παρόλα αυτά είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τα χρόνια του Μνημονίου ε, ο κύριος τίποτα ο Αβραμόπουλος εύστοχα το είχε πει τότε αυτό ο Πάγκαλος το μόνο ίσως σωστό που είχε πει στην ιστορία του την πολιτική ο Πάγκαλος ο κύριος Τίποτα ο οποίος ως αντιπρόεδρο της Ν. δημοκρατίας ταυτίστηκε απολύτως αν και με τριοπαθή, ταυτίστηκε απολύτως με την ακροδεξιά πολιτική του Σαμαρά <Το Καθώς το όνομα του λοιπόν, του Αβραμόπουλου δεν παίρναγε και θέλανε οπωσδήποτε για κάποιο λόγο οι Προεδρικοί και η Ανέλ να βγάλουν πρόεδρο από τα δεξιά που να συμβολίζει την Εθνική Ενότητα έπεσε ξαφνικά στο τραπέζι, ξαφνικά δεν ήταν την προηγούμενη μέρα συζητιότανε ε, Δημοσιεύθηκε σε διάφορα site έπεσε το όνομα του Προκόπη Παυλόπουλου <Τι> Η πολιτική διαφορά που υποτίθεται πως έχει ο Προκόπης Παυλόπουλο από τον Αβραμόπουλο είναι ότι δεν υπήρξε αντιπρόεδρος τη Σαμαρικής Νέα Δημοκρατία, οπότε δεν ταυτίστηκε με τον Σαμαρά και ότι από, το, από πέρσι, ε, όχι μόνο από πέρσι, από πέρσι τουλάχιστον έχει διαφοροποιηθεί έντονα από την, με την πολιτική λιτότητα αλλά και καθώ ψήφιζε τα μνημονιακά νομοσχέδια, το οποίο τα ψήφισε, τα τελευταία της Νέας Δημοκρατίας, όχι το πρώτο του Παπανδρέου. Ε, παρόλα αυτά αρθρογραφούσε πάντα κατά της λιτότητας, κατά του μνημονίου κατά του μερκελισμού παρότι τελικά τα ψήφιζε αυτή η ελάχιστη ποιοτική του διαφορά ήταν που τελικά τον έκανε αποδεκτό ως μέση λύση από το ΣΥΡΙΖΑ και από την πλατφόρμα Peter. Και με, πολύ, με μια ελάχιστη διαρροή Πολύ λίγοι υπήρξαν αυτοί, οι οποίοι τελικά δεν ψήφισαν το όνομα του Προκόπη Παυλόπουλου. Ε, από το ΣΥΡΙΖΑ για λόγους αρχές, από τη Νέα Δημοκρατία, ο Κυριακό Μητωτάκης, πράγμα το οποίο πλέον τον καθιστά και επίσημα ως δελφίνο του κόμματος. Κρατούντας ω δεδομένη την προσωπική μου άποψη ότι το όνομα ότι διαφωνώ με την επιλογή Αβραμόπουλου παρόλα αυτά το θεωρώ καλύτερο το όνομα για αυτή την ελάχιστη και μόνο μονοποιητική διαφορά μεταξύ τη Ντόρας Μπακογιάννη που πρότεινε ο Πάνος καμένο, αν είναι δυνατόν και του Αβραμόπουλου το οποίο ήταν το όνομα που το οποίο μέχρι την τελευταία στιγμή έπαιξε δεν καταλαβαίνω ακόμα και τώρα γιατί δεν υπήρξε πρόσωπο από τα αριστερά τα ονόματα, πολλά από τα ονόματα τα οποία ακούστηκαν τι προηγούμενε μέρε, όπω ήταν το, το, είτε, είτε του Γαβρά, είτε ακόμα και του Κωνσταντόπουλου, είτε ακόμα και του αρχιεπίσκουπο Αλβανία, ε, συζητητή του Μανόλη του Γλέζου, ήταν σαφώς καλύτερα από το όνομα του Προκόπη Παυλόπουλου. Then we will say goodbye and pass. Η προσωπική μου άποψη και την είπα και στην προ, προηγούμενη εκπομπή είναι ότι το ιδανικότερο όνομα για τον θεσμό τη προεδείας Δημοκρατία δεν ήταν άλλο παρά το Ορμανόλυτο Γλέζο για λόγου του οποίου θα θέσω ξανά και δεν ξέρω καν αν έγινε κρούση παρά ότι το όνομά του ακούστηκε. Εννοώ το καλύτερο όνομα από, τα όνομα από τα όνοματα που ακούστηκαν. σω και από τα όνοματα που δεν ακούστηκαν. Το καλύτερο όνομα. Ε, το οποίο δεν ξέρω καν παρότι το όνομα του ακούστηκε, αν του έγινε κάποια κρούση. <μποτείου> διότι ο Μαγάλη ο Γλέζο και... μπορούσε να καλύψει πολλά κενά, πολλέ μαύρε τρύπε, στο θέμα τη Προεδρίας Δημοκρατία και να του αφήσει στο τέλο όλου ικανοποιημένου. Δηλαδή. Είναι ένα μεν πρόσωπο από τα αριστερά και πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ θέλανε και δικαίω λέγανε ότι ήρθε η ώρα επιτέλου να βγει ένα πρόεδρο από τα αριστερά. Ταυτόχρονα συμβολίζει την εθνική ενότητα ω πρόσωπο, αλλά συμβολίζει και την αντίσταση. Απέναντι στη γερμανική κατοχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Εκτό αυτού, ο μεγάλο αγώνα που δίνει το Ρωμανό Λι Γλέζο ω Ευρωβουλευτή, πρώτο σε ψήφου Ευρωβουλευτή και γυρεότερο Ευρωβουλευτή το θέμα των αποζημιώσεων, θα ήταν διαφορετική αν είχε τον θεσμό του ανώτατου, α πούμε, άρχοντα του πολιτεύματο. Εκτό από αυτό, θα μπορούσε επιτέλου να προχωρήσει για μια συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα έδινε περισσότερε αρμοδιότητε στο λαό, πιο άμεση δημοκρατικές διαδικασίες το οποίο θα διευκόλυνε το η τοποθέτηση του Γλέζου ας πούμε στο αξίωμα αυτό ε, πραγματικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος ο διαφωνεί ότι υπάρχει τεράστιο χάσμα μεταξύ Μανώλη Γλέζου και Προκόπη Παυλόπουλου και όλο αυτό το σχολιάζω ευχόμενος πάντα η επιλογή του προσώπου να μην σημαίνει Κάποια κυβίσθηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο Κόπης Παυλόπουλος παρότι προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία να μην φερθεί όπως φέρθηκε ως βουλευτής που έλεγε ότι την αντισυνταγματική νόμη άνα τους ψήφιζε αλλά να φερθεί ως καθηγητής συνταγματικού δικαίου και να εφαρμόσει το Σύνταγμα. Και εκεί όπω σωστά είπε ο Είκος Αντοπούλου να μην διστάσει όταν θα έρθει η στιγμή να εφαρμόσει ακόμα και αμεσοδημοκρατικές διατάξεις, μία τουλάχιστον δεν έχει άλλη το ελληνικό σύνταγμα, ε, το θεσμό του δημοψηφίσματος, τι να πω. Ζουπ, του πλατεία, και ο Μίτς Δεν λες ρε π' γιατί ακούγει να πούμε. Πάλι Όταν λες να εφαρμόσει το Σύνταγμα, ο Παυλόπουλος, Προκόπης, ο Πάκης, ο Πάκης, ο Πάκης, ο Πάκης, Όχι ο Πάκης. Πάκη Πάπ, τον Άμα ο Πρέπει επί τόπο με το που θα αναλάβει την εξουσία να πάει στον εισαγγελά για το οποίο έλαβε το παιδί μου, γιατί με συλλαμβάνει μένα. Πρέπει να αφορούν το σύνταγμα. Σύμφωνα. Ποιο δεν έβαλε στο απόσπασμα. Ναι, ναι, ναι. Δεν παραδέχεται ότι οι διαπράτισμα την έτσι. γιατί αυτό θα εννούσα το σύνταγμα από εδώ και μπρο. <laughs> από εδώ και από πέρα, αλλά και, και από εδώ και πέρα να του εφαρμόσει. <laughs> πρέπει, πρέπει να διαλάβει τον εαυτό του. Ναι. Σουστά. Δύσκολο, να εφαρμόσει το σύνταγμα, να πει στην Κουσταπουλο, ότι καλά με τα λε. Αλλά πάρα από εκεί πέρα η μίλισ που έχει γίνει και βρίσκεται στα ασυρτάρια της βουλής η πιεσκάτη προδοσία για όσου ψήφισαν το μνημόνιο για τον ένα, για τον άλλο και για τον άλλο. Και δύο ξέμε, Διότι έχω παραβιάσει τον Σύνταγμαν και συνταγματολόγος. και πλάκια Και συνταγματολόγος. Και πλάκια είναι ότι δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε. Γιατί είναι συνταγματολόγος Μα και να έχει πει, πει ότι, ότι δεν ήξερε. Δεν ήξερε. Το το πόκο, τώρα. Α, αυτό λέω, δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε. Αυτή για, η το, για, τον νέφια, για τον έμφυα δευκήκε και, και έγραψε την αντισυνταγματικό. Άρα νέβια τώρα, νέβιας και νέβιας και τώρα, που, τώρα που ανέλαβε εδώ πέρα, τώρα που θα αναλάβει τέλο πάντων, πρέπει να φωνάξει τον Τσίπρα και να του πει: να δει, παρετούμε, εάν δεν επιστρέψει πίσω τα χρήματα τον έμφυα στου ανθρώπου. Διότι είναι πέρα, έμεση δίμευση τη περιουσία που αρθρογραφίζει ο άνθρωπο. Καταλαβαίνετε. Άμα θέλει να εφαρμόσει το Σύνταγμα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κλείσει τον εαυτό της φυλακή, να καταργήσει τον εύκολη mm. πούμε, και να τους κράξει όλους εκεί πέρα να βάλουν μπροστά τις διαδικασίες. Να τιμωρηθούν οι άνθρωποι. Την εφαρμογή του συντάγματος εννοούσατε στο θέμα του, που... του κουτάκι, γιατί δεν τον βάλανε. Γιατί δεν τον Γιατί μιλάει για δημοκρατία, κουτάκι. Α, ah, δεν, δεν, δεν τον καταλαβαίνω. <laughs> εννοούσα εδώ πέρα είναι κομμουνιστές. Λέει κομμουνισμός και δημοκρατία τώρα το ίδιο πράγμα. Ελάτε. Δεν βάζει πουύκελο στο σπίτι του άνθρωπου. Κοίταξε, επειδή να πούμε μη σύγχυσης τώρα θα ναι. να πάω να φτιάξω ένα καφέ, καφέ και θα έρθω, εντάξει, ναι. λοιπόν, άντε, στο στο επανειδή. Το ζήτημα τη εφαρμογή του συντάγματο έχει δίκιο ο Μπαρδούζα. Θα έχει πολύ πλάκι ο Παυρόπουλο να έλεγε ότι είναι αντισυνταγματικό ο νόμο. Είναι αντισυνταγματικό το μνημόνιο. Οπότε συλλαμβάνω τον εαυτό μου. Τον όσον αφορά αυτό που είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το δημοψήφισμα, αν και όποτε χρειαστεί, και είχε σημασία πιστεύω ότι δεν του παρέδωσε, έδειξε το θέμα του δημοψηφίσματος Λέτε τελικά να δούμε, άμα φτάσουμε σε ένα τέλμα στι διαπραγματεύσει που γίνονται, ένα δημοψήφισμα νέοι όχι. Υπότιτλοι <Σιουσινική> την πλατεία ρέντιο σήμερα δεν στείλετε στο chat με... Και μες αναχωρείτε λέει τι είναι ξέχασα και με ξεχάσα <μφύλιο> Αστερίσκο Πολλοί από εσά μπορεί να δημοσιεύετε τι τελευταίε μέρε στην ομάδα φίλου του Πλατεία Ρέντιο. Για όσους δεν ξέρουν, πληροφοριακά η ομάδα φίλου του Πλατεία Ρέντιο στήθηκε κυρίω για να κάνετε εσεί τι δικέ σα αναρτήσει, είτε ω κινήματα είτε ω πολίτε, και αυτέ οι αναρτήσει να δημοσιεύονται από εμά στη σελίδα Πλατεία Ρέντιο, στο site μα, στο site του σταθμού. Ε, πολλοί από εσά μπορεί να κάνατε τι τελευταίε 10 μέρε αναρτήσει στους φίλου του Πλατεία Ρέντιο και να μην είδατε τι αναρτήσει σα να ανεβαίνουν στο site. Αυτό γίνεται για τεχνικούς λόγους, δυστυχώς ο ένας από τους δύο υπολογιστέ που τρέχουν το Πλατεία Ρέντιο είναι για φτιάξιμο Και ο δύο ο οποίος ασχολείται με την ομάδα φίλοι του Πλατεία Ρέντιο, τον οποίο χειρίζομαι εγώ, ο οποίο είναι για φτιάξιμο Οπότε για λίγες μέρες ακόμα θα αργούνε λίγο οι αναρτήσεις σα Κάποιες θα ανεβαίνουν, κάποιες θα αργούνε λίγο παραπάνω, μην μας κρατάτε κακία μου. Υπότιτλοι ο Μπαρδούς σας βέβαια για να συνελάμβανε τον ειδόν εαυτό του για παραβίαση του συνάγματος. Πάντως, εγώ είπα ότι γιατί θέλω να πω αυτό που πιστεύω, ότι μεταξύ Ντόρας και Αβραμόπουλου, με την αρχή του μη βέλτιστον, ο Προκόπη Παυλόπουλο που τουλάχιστον έχει αρθρογραφίσει κατά του μνημονίου και α ψήφιζε μνημόνια, ε, συγκριτικά με τον Αβραμόπουλο, ο οποίο ήταν ο κύριο Τίποτα και την πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, Σαμαρά, και την τώρα η οποία είναι γνωστή ν. Φιλελεύθερη, ε, είναι καλύτερη επιλογή. Κατώτερη για μένα από όλα τα υπόλοιπα ονόματα που ακούστηκαν από την αριστερά, είτε πρόκειται για Κωνσταντόπουλο, είτε πρόκειται για εξωπολιτικά, εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπο όπω ο σκηνοθέτη ο και ασύγκριτα σας είπα τους λόγους το Μανώλη το γλέζω. Ο προκόψο παβλόπουλος κατά κόσμο πάκης, κατά νυκτερινό τύπου Παπ ε, έχει πει τρία όχι και ένα ναι Διαβάζω από ένα άρθρο το newbeast.gr Ποια είναι η στάση του Παυλόπουλου την εποχή των μνημονίων Τρία όχι και ένα ναι Στους 4 σημαντικού μνημονιακούς σταθμούς Το Μάιο του 10 Ο Προκόπης Παυλόπουλο, Ακολουθώντας την κομματική γραμμή της Νέα Δημοκρατίας Καταψήφισε το πρώτο μνημόνιο που έφερε η κυβέρνηση Παπανδρέου ε, Πριν το μνημόνιο 2 για την απόλυτη στροφή υπάρχει το μεσοπρόθεσμο το Σεπτέμβριο του 11, Το οποίο επίσης ο Προκόπης Παυλόπουλος καταψήφισε όπως και ολόκληρη η Νέα Δημοκρατία Την ίδια στάση κράτησε και στο πολυνομοσχέδιο που ήρθε προς ψήφιση τον Οκτώβριο του 2011 Κάπου εδώ τα όχι τελειώνουν Τον Φεβρουάριο του 2012 τα πράγματα έχουν αλλάξει Κυβέρνηση είναι πλέον ο Λουκάς Παπαδήμος, παρένθεση βάζω εγώ που είπε, ε, η κυβέρνηση που παραδέχτηκε ο Παυλόπουλος ήταν αντιδραγματική, δημιουργούσε μια εκτροπή. Το Φεβράριο του 12 λοιπόν τα πράγματα έχουν αλλάξει, κυβέρνηση πλέον είναι ο Λουκάς Παπαδήμος και στη Βουλή έρχεται το Μνημόνιο 2. Είναι Δημοκρατία υπερ υπερψηφίζει το νομοσχέδιο και ο Προκόπης Παυλόπουλος, νομασική ψηφορία, δηλώνει ναι σε όλα. Μετά το 2014 ο Παυλόπουλος με ενεκτός βουλής και πλέον έχει μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας. Διαφωνεί δημόσια με πολλές επιλογές της κυβέρνησης Σαν Μαρά και εκφράζει τις αντιρρήσεις του στην εκ των υστέρων αυστηροποίηση των όρων του Προεδρικού Διατάγματος για τη μετατροπή των συμβάσεων σε ορίς του χρόνου. Επίσης διαφώνησε δημόσια και με το κλείσιμο της ΕΡΤ, αν, αν και λίγους μήνες αργότερα ψήφισε τον ιδρυτικό νόμο της Νέρη ενώ έχει τονίσει πόσο έλφια Πάσχη από αντισυνταγματικότητα. Give me the man που End, get... Αλλά αυτό είναι γνωστό φαινόμενο στην Ελλάδα Άλλα να λες, άλλα να γράφεις Και άλλα τελικά να ψηφίζεις ε, Ίσως το πιο εύκολο σχόλιο το οποίο ακούστηκε για την επιλογή Του Προκόπη Παυλόπουλου ήταν από Τηλιάνα Κανέλη Η οποία είπε ότι σκέφτομαι Να κάνω και διαδήλωση στο Σύνταγμα Να τον στηρίξω Έχω μπροστά μου μια δήλωση του ότι δεν ταξιδεύω με σημαίες ευκαιρίες. Άρα η εκλογή του προκόπτου Παυλόπουλου είναι σημαία ευκαιρίας της αριστεράς για να σηματοδοτήσει το 70-30. Καμένος Παυλόπουλος 70, Τσίπρας 30. Η καινούργια ελληνική τρόικα που αντιπαράσεται στην ξένη. Αντιπαρατάσετε? Έτσι σωστό. Δεν ξέρω να διαβάζω. Λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες ε, λένε όσον αφορά το εξωτερικό τώρα ότι ακόμα και με το τελευταίο αυτό κείμενο διαφωνούν οι Γερμανοί. Η πρωτοσέλιδο της Bill, της αγαπημένης Bill, λέει όχι, όχι σε όλη η Γερμανία. Δεν υπάρχει επέκταση της Δανειακής Σύμβασης. Άμα δεν πάει στα 4 η σημερινή κυβέρνηση και πει ότι θέλουμε επέκταση του Μνημονίου. Άρα, δηλαδή, μαζί με την Τενιακή Σύμβαση να ζωντευτούν οι όροι λιτότητα από κρατικοποίηση κλπ. Δεν υπάρχει περίπτωση ευκαιρία. Ο Ziscard ο. Πόσα, Ziscard, πώ το λέγατε. Ποιο αυτός ο παλιό. Παλό, ο Ziscard Dessert. Λέει η Ελλάδα να κάνει μια φιλική έξοδο από το δωμάτιο. Τι εννοεί, φιλική να πούμε. Χαρήκαμε για την γνωριμία. Χαρήκαμε για την γνωριμία, χαρήκαμε. Το χαρήκαμε, δεν νομίζω να είναι τόσο σίγουρο να μιλήσουμε σοβαρά να πούμε τα ναι. πράγματα είναι σοβαρά και θέλω να μην πει. πως του βλέπεις το πράγμα να πούμε πως βλέπεις πως να πούμε για πες η κυβέρνηση τέλος πάντων πως το βλέπεις εγώ γενικά πιστεύω ότι στο θέμα της κυβέρνηση πρέπει να κάνουμε την κριτική αλλά να περιμένουμε το τέλος γιατί μπορεί να μα εκπλήξει θετικά το τέλο. Το τέλο το δικό μα εννοεί ή δεν φταίει. Το, το, το τέλο το δικό μα το περιμένει να <laughs> υπάρξει και αγιά. Το τέλο αυτό που κάνει κυβέρνηση. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Που το... που κάνει η κυβέρνηση τώρα, Ακόμα θα... και εμεί που δεν πιστεύουμε ότι διαπραγματεύεσαι με αυτά τα, <laughs> τα, με αυτά τα κοράκια. Τουλάχιστον να περιμένουμε ότι θα Του από το τέλο. Τουλάχιστον <laughs> λοιπόν, να μα δώσουν ένα άλλο θεμέλιο. Να πούμε ότι δεν διαπραγματεύεσαι με αυτά τα κοράκια και πάμε μονομερό. <laughs> Κοίτα, μόλι βγήκε ο Σίνη <laughs> να πει και εγώ χάρηκα. Να... να το πούμε αυτό, έτσι. Λοιπόν, <laughs> όμω. Να πούμε μερικά πράγματα. Να κάνουμε την κριτική μα. Κα... Εντάξει, δεν κάνω κριτική, απλώ επισημαίνω γεγονότα να. και ρωτάω εγώ. Αυτή τη στιγμή, όλο το 2015, ισχύει ο προπολογισμό του κράτου που ψήφισε η Νέα, Δημοκρατία. η Νέα Δημοκρατία με το μνημόνιο κτλ. Όλα αυτά που ζητάει το μνημόνιο και τα Σωστό είναι αυτό. Σωστό, σωστό. σωστό. Αυτή τη στιγμή, βγαίνει με το που βγαίνει ο Σύρισα να πούμε. Εγώ εξεπλάγει ευχάριστα να πούμε. Λέω. Μπράβο, ρε, τα παιδιά είχαν σχέδιο από πίσω γιατί πήγαιναν και είπαν. Και τα κακά τα ψέματα yeah. μια ανάσα, πήραμε μια ανάσα. Πήραμε μια ανάσα, παιδί μου, ναι. Λέει, ναι. θα προσλάβω τι καθαρίστριε να πούμε, διότι απολύθηκαν παρανόμω, θα εκτελέσουν τι εντολέ του... Mm. του δικαστηρίου. Θα επανασυστήσω την έρτα. Σχέδιο πώ το λέει, πω θα το κάνει, δεν έχει σημασία. Λέει, θα επανασυστήσω την έρτα. Όλα αυτά είναι, θα έρθαν να τα δούμε. Ναι. Δε, τέρμα ιδιωτικοποίηση, να πούμε, δεν θα ιδιωτικοποιήσω το λιμάνι, την πηραιά και αυτό και τούτο και εκείνο και λέμε Κατεβαίνουμε στο σύνταγμα δεν έχει τσβάτση εκεί πέρα να πούμε. Ωραία. Λεγάλο. Λοιπόν. Λέω εγώ τώρα. Λέει να πούμε ότι προσλαμβάνει τις καθαρίστριες. Εντάξει. Γιατί ας πούμε δεν πέρασε ένα νόμο που είναι η τόσο καιρό στον δρόμο και να πει παιδιά τι καθαρίστριες τις, τις παίρνω. Mm. Λέω παράδειγμα. Μη μεγάλε, να μην πει κάτσε ρε που πριν δύο εβδομάδες οργιστήκαν. Σωστό. Σωστό το είναι λες αυτό. Το λέω, του λέω η και τώρα. Φύγανε τα πρώτα νομοσχέδια, η αλήθεια είναι αυτή. Ωραία. Θέλω να τα πω ήδη από του έξω, του ξένου, στενούνται μονομερεί ενέργειε. Άσχεσαι απέξω παιδί μου, να πούμε. Αυτοί θέλουν, ναι. να πούμε Αυτοί, Αυτοί θέλουν να έχουν μαζί του να έχουν από μέσα, μέσα, έτσι. Λοιπόν, όταν λοιπόν, για παράδειγμα βγαίνει η. η τώρα που είπε για τι Χρηματοδότηση θα σας 65 δις, να πούμε. Ναι Ωραία, χαρά μεγάλη και 10 Αυτά τα 65 δι θα πέσουν στην ελληνική οικονομία, δηλαδή θα τα πάρει το κράτο και θα τα κάνει το κουστάρι. Όχι, θα πάνε mm -hmm. λογιστικέ εγγραφέ, όπως και οι εγγύησει στι τράπεζες. Mm -hmm. Και θα τα χρεωθούμε εμεί. Σωστά. Σωστά. σωστά, σωστά. Λοιπόν, και λέω εγώ τώρα. Αλλά τώρα πρέπει να βάλουμε μια παρένθεση. Πρόσεξε, να ολοκληρώσω yeah. τη σκέψη μου, γιατί no, no, no, no, φεύγω no, no, no, και εγώ από εδώ και από εκεί, χαμένο να no. Λοιπόν, είπαμε α πούμε για τον Έμβη, α προηγουμένω. Έτσι, ένα μέσα στη λεχαρτή εφορία μιλάει σε 15 μέρες κανόνιση μεγάλη Παρανόμος Ουπάκης, συγγνώμη, Ο Συγγνώμη, ο πρόεδρος Ο του δου, mm -hmm. ο πρόεδρος τη δημοκρατία, Να πούμε πλέον Έχει αρθρογραφήσει Και έχει πει ότι κάνουν έμεση δίμευση της περιουσίας yeah. Και ένα δισταγματικό yeah. Εντάξει, αλλά μιλάει δεν πειράζει yeah. Πήρωσε το yeah. και του χρόνου yeah. Έτσι yeah. Θα συνεχίσουν αυτή τη φορολογία Γιατί άμα διαβάσει να πούμε αυτά που λένε ότι θα κάνουνε θα φορολογούνε απλώς από κάποια αξία του σπιτιού και πάνω και τα λοιπά αυτό. τα χωραφάκια ξεχωριστά θα τα πούμε εσείς καπέραμε να δούμε ποιο θα είναι αξία του σπιτιού για ναι. η έπαυλη του Μπαρδινογιάννη και πάνω παράδογος ε, παιδί μου θα το συζητάμε αυτό Μαι. να φορολογηθεί να πούμε Μαι. ο πλούτος έτσι, α, ναι. Αλλά ένα άνθρωπο ο οποίο δεν εισπράττει από ένα σπίτι, το έχει πέρασει του διαβόλου τη μάνα. Έτσι που στην εκρήση δεν μπορεί να το Εντά πουλήσει πρόκει, και μιλάει πράγμα. αντικειμενική του αξία είναι αυτή. Εμένα το σπίτι μας α πούμε αντικειμενική αξία 150.000 ευρώ, 200.000. Άμα το πουλήσω, που δεν μπορώ να το πουλήσω, αλλά λέμε τώρα γιατί είναι αυθαίρετο, δεν πιάνει ούτε 10.000 ευρώ. Εντάξει, αλλά λέει τόσο κουστίζει πλήρωνε. Mm. Λοιπόν, να πούμε και ποιε είναι αντικειμενικέ αξίε κτλ. Πέρα από αυτό όμω λέγω το εξή το μνημόνιο, βγαίνουν οι έξω και λένε: Εντάξει, παιδιά, χιέστε το μνημόνιο. Δεν πειράζει να το πει. Και λέω: Εγώ να επεκτείνω τη σύμβαση. Εσύ το πούνε αυτό, δεν το πούνε, Περίμενε. Το Συλλέγω, <συλίξε> αγαπητοί <αρθή> μου, <συλίξε> Συλλέγω, ξαφνικά να πούμε: Την είδαν αυτή αγαπάνει την Ελλάδα. Εντάξει. <συλίξε> <συλίξε> Άνθρωποι είμαστε. Λοιπόν, αυτή δεν είναι, αλλά λένε. <συλίξε> και λένε: σκί, Σκίστε <συλίξε> τα μνημόνια, καλά κάνετε, αντιμνημονιακά κυβέρνηση. Και πάμε να επεκτείνουμε τη Δανειακή Σύμβαση. Η Δανιακή Σύμβαση. Έχει παραδώσει αμετάκλητα και ανεφόρων την κυριαρχία τη χώρα. Που σημαίνει ότι δεν έχει κράτο. Μα για αυτό και λέει ότι θα επεκτείνουν τα Νέα θα κάνουμε και αλλαγέ στι τοξικέ διατάξει τη Δανέα Σύμβαση. Πότε το έκανε αυτό, για να μην το πει. Στο ήπι, το, ήπι, αμα, το είπε ο Βαρουφάκη, Δεν ξέρω αν θα το κάνουν. Όταν σου λέω να περιμένουμε, ξέρει ο το λέω. Ε, Α σου φέρω παράδειγμα την Αργεντινή. Έχουμε το παράδειγμα του Εκουαδόρ που κάνανε επιτροπές για τους πιο όμορφους, που μετά ξαναέξω και και την Αργεντινή. Η Αργεντινή στην αρχή συνέχισε τις διενέργειες συμβάσεις, αλλά έκανε μονομερείς ενέργειες. Όσπου κάποια στιγμή, μετά από κάποιους μήνες, άρχισε να τους πετάει έξω. Δηλαδή η Αργεντινή, θέλω να πω ότι και αυτή ξεκίνησε δειλά, δειλά, δειλά, δειλά και στο τέλος... Οτι είναι παράδειγμα σε γενία, αλλά τουλάχιστον 56 αράκια έξι. Μήπως τελικά δούμε καλύτερο και από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θέλωσε. Γιατί Μα να πω την παρέμιο να σου κάνω, γιατί η αλήθεια είναι ότι του αφήσαν το ε, πονόρα οι άλλοι φελοντέλε. Του σου αφήσαν μια πίτρε τεχνική δίμηνη παράταση. Δηλαδή είχαν αφήσει αυτό που το τσίπαν δεν ήταν άδειο. Αφήσαν τα μία άδεια, άδεια τα μία και μια δίμηνη παράταση. Γνωρίζω ότι το που άλλο θα γίνει κυβέρνηση πριν προλάβουμε το μόνο αρχιστή, θα πρέπει να αφήσει το εξωτερικό καταλήξω. Να πω ότι μεθοδεύσαν οι άλλοι, πραγματικά καμία υγεία αυτή τη φορά. Να σου πω όμω κάτι: Εσύ πρόκειται να έρθει στην κυβέρνηση, να πούμε σωστά. Να. Και το ξέρει αυτό καιρό πριν. Το λένε όλε οι δημοσκοπήσεις, το λέει ο κόσμο, το λένε οι γλάρι στα βουνά και στου κάπου περτιγιών. Ε, λοιπόν, και το ξέρει. Δεν έχει οργανώσει κάτι ούτω ώστε να μην χρειαστεί να πέσει τα τέσσερα. Βέβαια και να έχεις οργανώσει, δεν έχει οργανώσει, τίποτα πίσω. Τι να τα κάνεις παιδί μου τα λεφτά, δώσεις μα δώσεις. δεν έχεις φράγκο, συγγνώμη. Δηλαδή, αυτοί άμα δώσουν λεφτά, αυτό που σου λέω, θα, πέντα, δώσουν. Δεν έχουν πέσει ακόμα. θα δώσουν... <laughs> σε μια χλήση, θα, δώσουν. <laughs> θα δώσουν... Θα δώσουν λογιστικές εγγραφές εκεί, στις τράπεζε Λεφτά δεν θα δώσουν. Σωστά. Ναι. Ναι, ναι. Και, επειδή τις Τράπεζε δεν τις ελέγχεις, τα λεφτά που πηγαίνω εγώ και πληρώνω, ρε, παιδί μου, το, το ένα, το άλλο, ξέρω εγώ, το μαγαζάτρο, πάει μαγαζάτο, θα βάζει την τράπεζα κτλ. Ελέγχει κανεί την τράπεζα να παίρνει τα κεφάλαια και τα βγάζει έξω Έχει... και βρεθεί ξαφνικά χωρί δευτερόλο, το ξέρει, Έχει... ελέγει την στην τράπεζα. Όχι, σίγουρα δεν είναι. Όχι. Άρα, βρίσκει πάνω στο παλικάκι. Βρίσκεται. Απλά σε αντίθεση με του προηγούμενε, δεν χορροπεράσει. Αλλά κοίταξε τώρα. Μιλάμε σοβαρά. Ναι. Ναι, σοβαρά Καταλαβαίνει ότι από τη στιγμή που δεν ελέγχουν τι τράπεζε. Δεν ελέγχω τίποτα. Με δώσουν λεφτά οι άλλοι. Δεν με δώσουν λεφτά οι άλλοι κτλ. Εγώ πρέπει να έχω σχέδιο που λέει ότι ξεκινάω αύριο το πρωί. Αυτό ο καριό του Καζάκη δεν είναι κατέβη και με αυτό το σχέδιο. Αυτό είναι κατέβη και με αυτό δεν είναι κατέβη και με αυτό το Αυτό άμα του έλεγε θα τον δολοφονούσατε. <laughs> δεν θα προλάβαινε αυτά. Δεν θα προλάβαινε εντάξει. Αλλά αυτό ο καριό του Καζάκη έχει πει πρόγραμμα κανονικό που λέει πω λειτουργεί η χώρα χωρί χρήμα πούμε <laughs> αύριο το πρωί. Πανεύκολα. Έχει προτείνει και τι προτάσει αυτέ έχει στείλει και στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να σου πω. Γιατί δεν μπορεί, α πούμε, το, το ΣΥΡΙΖΑ να έχει ένα πλάν B. Δεν το βλέπω. Υπάρχει, καλά, κάτι... υπάρχει κάτι το οποίο ακούγεται στι τοπικέ του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο μπορεί να και μπουρδα που τη λένε από πάνω για να του συγχάσουν. Ότι υπάρχει πλάν B αλλαγή υπουργού οικονομικών. Α μα βρουν τα σκούρα. Το δημοψήφισμα. Αυτό... Έχει σημασία γιατί άμα βάλει. Να σου πω κάτι. Το δημοψήφισμα μην του λέτε συνέχεια να πούμε γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη παγίδα από αυτή. Θα βρεθούμε σε παγίδα μεγάλη. Δηλαδή, άμα του έρθει η ψυχή, εσύ πιστεύει ότι δεν μας ήρθε Όλα τα μέσα να πούμε αυτή τη στιγμή μέχρι και η inerit να πούμε inerit είναι σαν να ακού τη συγκρού να πούμε. Mm. Να κάνει ανακοινώσει, σωστά. Να, δεν κάνει. Όλα τα μέσα, τηλεοράσει κτλ. ανοίξουν τη σάλη να πούμε. Mm. Ωραία, mm. και κάνουν προπαγάνδα. Mm. Και θα πα εσύ με την προπαγάνδα αυτή να κάνει δημοψήφισμα για πιο πράγμα. Θα πει στον κόσμο δηλαδή τι, Υβρώ, Υδραχμή. Όχι, όχι, το καθαρό το δημοψήφισμα. Το, το σωστό δεν είναι αματελικά τελικά καταλήξουν σε μια σύμβαση. Η οποία είναι μακριά από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Να πει το ΣΥΡΙΖΑ, όπω έκανε και στο σχέδιο Ανάν ο Παπαδόπουλο. Ναι. Πάτε τη. Και θα, πάει... και θα πει παιδιά, αυτό και αυτό προτείνουν να πούμε. Γιατί και ο, ο, ο, ο Κυπρακός λαό μα εξέπληξε θετικά τότε. Γιατί τα μέσα ήταν υπέρ του σχέδιου Ανάν και ο, το... ο κυπριακό λαό κατάλαβε τι πάει να γίνει. Γιατί βγήκε ο άλλο εκεί πέρα με... με κάκαλα να πούμε και θα... μίλησε στον κόσμο. Γιατί ο λαό μα εξέπληξε άσχημα μετά. Όταν, όταν του βάλα στο Δουνουτού να πούμε και του κόψε και τι καταθέσεις όταν τις στάφεζες, ο... Ναι. Που, που ψηφίσαν του. του... Τον αυθμό, α, αυθμό. Αυθμό, αυθμό, αυθμό. Ναι. Και μετά βγαίνανε στα site και γράφανε μεταξύ του ο κόσμος. Παιδιά, τι να κάνουν? <συσκάσεις> Και εμεί ήμασταν παλιά άνθρωποι και κάναμε έτσι. Και λέγοντας, ότι Ό,τι μα κάνανε, <συσκάσεις> κάνανε και από την Νίνα. Και μπήσανε, Ο ήταν ο ότι ήταν έτοιμο να γίνει πρωθυπουργός για να κάνει συγκεκριμένα συμφέροντα στην περιοχή τη Κύπρου. Λύσει αυτό το πράγμα. Ο άλλο έγινε πρωθυπουργός Το πρώτο πράγμα που έκανε, τον πρώτο που συνάντησε και καλά έκανε ήταν ο Ναμούτρα. Γιατί, Γιατί όποιο κι αν είσαι, η Ελλάδα και η Κύπρο δεν να έχουν μια σχέση. Δεν μπορεί να βρίσκονται. Και πάει και σε συναντάει. Και πα εσύ στο Eurogroup και στοιχίζεσαι ούτε καν με του Draghi το και αυτού, με του πλέον σκληροπερινικού τη Ευρώπη. Με τη Γερμανία και την Ισπανία. Κοίταξε να σα πω κάτι εγώ, όταν ακούω Eurogroup και τέτοια να πούνε αρρωσταί. Διότι πρέπει, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο και να το πούμε. ποιο αίσθησε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι πράγμα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Ο κόσμος θα ρει να πούμε, όπως βγαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει να πούμε θέλουμε την Ευρώπη των λαών και να πάμε εκεί πέρα και να συνταυτούμε και μια άλλη Ευρώπη. Ποιο θα την κάνει στην άλλη την πρώτη επανάσταση. αλλά εσύ μιλήσει, αυτή τη στιγμή ένα, ένα δημοκρατικό θεσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αριθμόν ένα. Θεσμοί ένα. Έναν ένα, ο δεν λειτουργεί. Το Εντάξει, είναι δημοκρατικό δημοκρατίας αλλά δεν λειτουργεί. Του πέρα. δεν έχουν κανένα το μικρόφωνο του τι μιλάς, Τι. <laughs> Συγγνώμη, εγώ τι κάνω εκεί μέσα, δεν κατάλαβα. <laughs> ναι, αυτό δεν είναι ότι υπάρχει όμως ένα μεγάλο. Ναι, Μι, μου λένε δηλαδή και θα, θα σε επιδείξω. Και μπορεί εσύ να με ζητά προφυλακτικό και βαζιλίνη, αλλά εγώ θα σε επιδείξω με τον τρόπο που ξέρω, χωρίς άλλο. Σωστό. Αλλά μπορείς να έρθει εδώ πέρα να διαμαρτυρηθεί μέχρι ενό σημείου και μετά σκύψε. Μα τι να πάω να κάνω εγώ εκεί μέσα, πες μου. Συμφωνώ αυτό που λέει. Ακριβώ αυτό γίνεται 4 μέρες στο Γιώργο. Το ΣΥΡΙΖΑ το ξέραμε, δεν πάνε πρόγραμμα αντιστασιακού, ούτε θα, θα κάνω φαράγκο, κάνω, ούτε θα σε δική κυβέρνηση, ούτε τίποτα. Πάνε ένα πρόγραμμα της ελάχιστης αξιοπρέπειας, να νύχθει η ζωή του κόσμου. Και του λένε αυτοί ότι ακόμα και την ελάχιστη αξιοπρέπεια, το δικαίωμα του να σε εσύ κρατικά στην Ελλάδα, παράδειγμα, δεν μπορείς να την έχει, ούτε αυτή την ελάχιστη αξιοπρέπεια. Εδώ πρέπει να καταλάβει ο κόσμο, και η κυβέρνηση, αλλά και ο κόσμο, ότι είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι θέμα απλά το, της Μέρκελ. Ποια είναι η Merkel; Δεν πρόσωπο γίνεστε βαρβαρίες. Τιποτα δεν είναι η Merkel, γιατί είναι οι χώρες να πούμε της Ευρώπης, τι είναι; Είναι, είναι. οι oligάρχες να πούμε, είναι οι μεγάλες εταιρίες κι όλαipará, τα, τα συμφέροντα. Merkel πρόσωπος μιά σε τραπεζική εταιρεία, είναι η Γερμανία, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία του Δημοκρατίας της Γερμανίας, πونه τερία. Ακούστε, δεν είναι, η εταιρεία. Mm. Ναι, είναι η εταιρεία, δεν είναι ομοσπονδιακή. Είναι ομοσπονδιακή οι συνδικάτες. Ας δούμε ένα σενάριο όμως, το οποίο μπορεί να βγει και ένα, εμάς θα φιλίξτε Θες το να πάρουν λιγό, να χαρούμε λίγο. Βαράτα σου η θα σε 6 μήνες. Αν τα καταφέρουμε τελικά. Και με όρους οι οποίοι δεν θα έχουν να κάνουμε αγγλικό δίκιο και κάτι τάγιο και τα και να μήνες. Σε έξι μήνες, πιθανότατα θα έχουμε εκλογές στην ισπανία. Θα έχουμε εκλογέ στην Πορτογαλία, δηλαδή θα έχουμε τρει κυβερνήσει πλέον. <ΣΣΣΣΣ> ε, ΣΥΡΙΖΑ, ναι, τον με αριστερά εκεί πέρα. Και <ΣΣΣ> <σε> πάλι <ΣΣ> στην για, Πορτογαλία. Για, γιατί, γιατί του λε ότι θα βγουν αυτοί εκεί πέρα. <ΣΣ> γιατί είναι σίγουρο ότι <ΣΣ> θα βγουν πλέον. Δημοσκοπικά έχουν πάρει τεράστιο κεφάλι <ΣΣ> και μετά μετά δεν είναι και τόσο. Και στι προηγούμενε εκλογέ ήταν σίγουρο ότι δεν θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Μην το συζητά τώρα. Ναι, <ΣΣ> εντάξει, θα, θα κάνουμε πραξικό πανευρωπαϊκό και θα βγει. Αμα γίνουμε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό ζητάμε αλλιώ. Όπω είναι στα πλαίσια που βλέπουμε τώρα. Εδώ στήσανε ολόκληρη η παπαγιά, θα στη Γαλλία και βγάλανε κάτι εκατομμύρια γαλλόπουλα στο δρόμο. Να πούμε και το στρατό. Ε, δίκιο έχει. Εκεί μετά. Μέσα σε δύο μέρε. Εκεί μετά, δηλαδή, άμα γίνει πραξικόπημα στην Πορτογαλία ταυτόχρονα, πραξικόπημα στην Ισπανία ταυτόχρονα, πραξικόπημα, <στονίτρια> θα συζητάμε αλλιώ μετά. Εγώ συγγνώμη με τα τωρινά δεδομένα. Δεν θα μπορούσε όντω μετά από έξι μήνε να είναι μια καλύτερη συνθήκη στην Ευρώπη. Με ποια είναι η καλύτερη συνθήκη, όχι για την Ευρώπη, για του λαού τη Ευρώπη. Δεν υπάρχει πλέον ένα τόξο Ελλάδα, Ισπανία, Πορτο εγώ φυλαράκι ξέρω ένα πράγμα να σου πω. Ότι ας υποθέσουμε ότι χρωστάμε αυτά τα λεφτά. Ας υποθέσουμε ότι τα χρωστάμε. Δεν τα χρωστάμε. Ναι. Το χρέος αυτό είναι παράνομο και καταχρηστικό και δεν το πήρε η χώρα. Εντάξει, το πήραν οι ιδιωτικές εταιρείες, οι τράπεζες. Οι οποίες έχουν στο εξωτερικό, οι δικές μας τράπεζες εδώ πέρα, ένα σκασμό λεφτά. Και περιουσία ατράνταχτη. Και παίζαν στο χρηματιστήριο χρόνια Έχουν τα σκατά Λοιπόν. Αλλά εγώ συλλέω ότι τα χρουστάμε αυτά τα λεπτά και πάμε και συνάπτουμε καινούρια, το σκίζουμε ρε παιδί με το μνημόνιο, σκίζουμε τη δανειακή σύμβαση και συνάπτουμε καινούρια δανειακή σύμβαση. Mm. Έτσι, για να κάνουμε τι, να πάρουμε χρήματα για να πληρώσουμε τα δάνεια που έχουμε πάρει. Ναι. Είναι δυνατόν να αρθουποδήσει μια χώρα με αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή. Με γι' αυτό λέμε ότι θέλει διαγραφή χρέου. Ναι, αλλά ποιος τους ζητάει, ζητάει διαγραφή χρέου, δεν άκουσα κανένα. Ε, το ζητάει. Εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ. Από ποιος το... το ζητάει να Όχι, υποτίθεται, 6 μήνες, να το και φυσίμος, να πούμε, Α. ζητάει κάτι τέτοιο. Όχι, αλλά μπορείς 6 μήνες να το ζητήσει. Δηλαδή, αυτό σε 6 μήνες έχουν σε ευρωπαϊκές καταστάσεις. Δηλαδή και δηλαδή Ελλάδα, Ισπανία, δηλαδή χώρες πολλές, όχι μία, να μην τρελαθούμε. Σε 6 μήνε δεν ξέρουμε πόσοι θα είμαστε εδώ πέρα. Μα συμφωνώ στον Τουβλίνο. Το θέμα είναι να την πατήσουμε και κάνουμε αυτό το οποίο λένε πολλέ γερμανικέ φωνέ. Δηλαδή φύγει η Ελλάδα πρώτη, τιμωρήσουν την Ελλάδα Αυτή τη στιγμή ρε φίλε, να σου πω κάτι. Η Ελλάδα είναι η πιο, η πιο ισχυρή χώρα τη Ευρώπη. Ναι. Σε επίπεδο. Σε επίπεδο όποιο θέλει. Είμαστε η πιο ισχυρή χώρα τη Ευρώπη. Θέλει να, να πλούτου, το πούμε πέρα. από πλούτο, τη γη μα, mm. το υπέδαφο μα. Τη θάλασσά μα, τον τουρισμό μας, mm. τον κόσμο, την αγροδιά μας, mm. τι θέλεις, τα πάντα. Ένα αυτό. Δεν είναι ένα, είναι πολλά, αλλά εγώ τα κάνω ένα όλα αυτά. Έτσι. Mm. Το δεύτερο, ζητάμε τι αποζημιώσει Και σε εγγράφημε από μόλιμα, Βγαίνουν μόλιμα. και το λένε, τώρα εκπιαστικά το λένε, mm. δεν νομίζω ότι θα το κάνουν, αλλά τέλος πάντων εγώ λέω ότι θα το κάνουν. Όσα ζητήσουν να βούμε είναι όσα χρωστάμε αυτή τη στιγμή στο χρέος mm. Μας το απαγορεύει όμως η συνθήκη αυτό. Να συμψηφίσουμε χρέος... Ο με μας το απαγορεύει αυτή Λοιπόν, <σχερή> υπάσεις περιπτώσεις. Μετά... Ε, τι ήθελα να πω ρε μεγάλε. Θα του θυμηθώ, το θυμηθώ. Η ίδια η τέτοια... Έγινε μια επιτροπή στην, ε, σου, στη Ρουσία. Στην Ένωση. Πήγαν να πω στο Βηδική Ένωση με κουλήσιμο. Στην Βηδική Ένωση. Στην Βηδική Ένωση. Ε, ετοιμάζονται και αυτοί να να αποζημιώσει από τη Γερμανία. Εκεί θα γελάσει η φίλη πραγματικά. Έτσι. Και να κλάψει η Γερμανία, πραγματικά. Γι' αυτό και ξαφνικά, δεν το συνδύασε, η Γερμανία άρχισε να απεργάζεται σχέδια ειρήνη για την Ουκρανία. Το είδε αυτό. Το ξαφνικά άρχισε να λέει: Καθίστε, παιδιά, με την Ουκρανία, με το ναι. παρακάλετε. <laughs> λοιπόν, αλλά ποιο ήταν αυτό που ήθελα να πω. Πολύ σημαντικό, ρε μου, που αύγουμε εμεί και το δηλώσουμε. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα βγαίνουμε και δηλώνουμε. Εντάξει παιδιά, σα χρωστάμε, ναι σίγουρα αυτά. Αλλά κλείνουμε τα πάντα και κάνουμε διεθνή λογιστικό έλεγχο. Mm. Και σύμφωνα με τι διεθνεί συνθήκε, δεν μπορεί να σε πατήσει κάτω. Είναι δικαίωμά σου, σύμφωνα με τι διεθνεί συνθήκε. Θα πρέπει ο άλλο να έρθει να σε κάνει πόλεμο διαφορετικά. Mm. Και δεν νομίζω ότι θα τολμούσε κανεί να, να κάνει. Να κάνει πόλεμο το ευρωπαϊκό κράτο, σίγουρα Έτσι, δεν θα το τολμούσε αυτό. Το επόμενο πράγμα του πολύ ισχυρό μα χαρτί ήταν το εξή: Ότι θα έβγαινε ο Σύρι θα ανοίξω τα γκουαντάνα μου που έχουμε εδώ πέρα και θα βγάλω, ε, πως λένε, τους, ε, τους, ανθρώπους, τους ανθρώπους αυτούς που μετανάστησαν. Σήμερα φασίζεται, δεν δηλαδή είναι πολύ σωστή κίνηση. Παιδιάς. Ότι θα τους επιλευθερώσει. Σωστή κίνηση. Σωστότατη κίνηση, αλλά ταυτόχρονος θα έπρεπε να δηλώσει και να πει Καταρίξετε ότι σήμερα. σε όλους αυτούς εγώ θα δώσω ταξιδιωτικά έγγραφα. Ναι, μπορεί να το δούμε αυτό σαν αφηρητικό χαρτί στην πορεία. Δεν το βλέπω. Μπορεί να το δούμε. Δεν είναι δύο πρώτες εβδομάδες. Γιατί η αλήθεια είναι πως οι δύο πρώτες εβδομάδες με τα σκαμπανεβάσματα, με τι διαφωνίε, με το ένα μετά το οποίο μπορεί να έχει ο καθένα μαζί τα χτιστή του, είναι πολύ διαφορετικέ από, προηγούμε, από τον προηγούμενο καιρό. Δηλαδή κάτι βλέπεις. Να κινείται. Δηλαδή το βλέπουμε όλοι ότι κάτι κινείται. Τώρα το αν κινείται προ καλό. Το αν τελικά θα πάμε μετά. Τα... φάγαμε εδώ πέρα να πούμε δύο-τρεις εβδομάδε να συζητάμε για τον Eurogroup και τον Βαρουφάκινα. Mm. Τίποτα άλλο δεν ακούω. Αυτό δηλαδή που σου λέω τώρα. Η επίσκεψη όμω είναι κάτι άλλο σημαντικότερο που Ο κόσμο κανένα κατεβαίνει στι πλατείε, και αυτό είναι θετικό να το πούμε για την κυβέρνηση, την δικοματική, ότι αυτή η κυβέρνηση αφήνει τον κόσμο να κατεβαίνει στι πλατείε. Ο Γκαλί είναι κατέβει στι πλατείε. ο κόσμο δεν κατεβαίνει στι γιατί δηλαδή που πήγα αυτέ τι μέρε με σύνθημα ΣΥΡΙΖΑ. Ένα-δύο σημεράκια το ΣΥΡΙΖΑ. Αν προσέξει, το ΕΠΑΜ α πούμε ή άλλα κόμματα είδε, έχουν πιο πολλέ σημεία που προσέξει. Κατεβαίνουν δηλαδή κινήματα σε πολιτικοί χώροι οι οποίοι λένε ότι δίνουμε μια ανοχή. Εμεί έχουμε τι θέσει μα και πάμε να πάρει στην πλατεία. Ο κόσμο έχει ο δρόμο. Αυτό είναι ένα θετικό σήμα. Μήπω τώρα να ρωτήσω κάτι παρεμπιπτόντω τώρα που το πει κατημέρι στι πλατείε και τα λοιπά. Στη Θεσσαλονίκη τι έγινε να πούμε. Βγήκαν τα μάτια εκεί πέρα. Δεν άκουσα κανένα. Όχι τώρα, τώρα, σήμερα, σήμερα έγινε κάτι στη Θεσσαλονίκη και βγήκαν τα μάτια. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν άκουσα Κάτι, κάτι με είπανε, αλλά δεν. Ε, εντάξει. Πρέπει, εντάξει να... Δεν πρέπει να το κοιτάξω. Ε, Αλλά η αλήθεια είναι, σωσία, αλήθεια είναι η αλήθεια πως άμα, άμα κάνει μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνα, δεν είναι αυτό, δεν είχες τας νομοκρατία. Ασφαλώς, εντάξει, ναι. Ναι. Τώρα, επειδή ζήσαμε και διάφορα περιστατικά, μην έχουν και καμιά προβοκάτσια να προσέξουμε. Καλά, εξυπακούετε ούτε αυτό Γιατί αυτοί μπορεί τα άλλα να, να κουτσένουν, τουλάχιστον στο θέμα τη καταστολή πάνε καλά. Αλλά η, δυνάμιση, η αρμή του παρακράτους και του κράτους που λένε, Αυτονομούνται πολλέ φορέ. Να σα θυμίσω την πιο απλή περίοδο Γεώργιο Παπανδρέου. Δεν ήταν ούτε ριζοσπάστε, ούτε δημοκράτε, ούτε γερμανοδημοκρατέ, ούτε τίποτα. Mm. Τι mm. μπουρδε αυτέ, τίποτα από αυτά δεν ήταν. Mm. Ένα πράγμα δεν θα κάνει. Mm. Θα αποναζιστικοποιήσει mm. το στράτευμα. Και να το πραξικόπημα. Mm. Δηλαδή αυτό θέλω να πω. Και να κάνουμε. Γιατί κλείνουμε, mm. θα και το παιδί παιδι, να και Νίκος, ε, για την... mm. παιδί να φύγει ο Νίκο, γιατί δεν ξέρω πού είναι σε αυτό που λέει να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή. Η Ελλάδα χρεοκοπεί το 1800 τόσο μετρικούπι Έρχεται το δόλο τη εποχή ο διεθνή οικονομικό έλεγχο. Όλο τυχαίω έχουμε πίτροπο Βαβαρό. Έχουμε και ένα Ράχεμπαχ, είχε βγει ένα ωραίο βιβλίο, αλλά δεν θυμάμαι τι, πώ το είχε ο Ράχεμπαχ τότε. Τι γίνεται, ξεσπάνε μεγάλε διαδηλώσει που λένε να φύγουν δύο πράγματα στη χώρα: η ξενοκρατία και η φαυλοκρατία. Φαυλοκρατία ήταν αυτό που λέμε κι εμεί σήμερα στη που λέγαμε ο δικοματισμό, το ιδιορισμό, το ένα άλλο. Ξενοκρατία σε δύο επίπεδα. Ήταν ο ΔΟΕ, το δούνο του της εποχής, και το παλάτι. Που ήταν πάντα όργανο το ξένων το παλάτι. Το μεγάλο, οι μεγάλε διαδηλώσεις που γίνονται, φέρνουν μια ομάδα δημοκρατικών, το γνωστό κίνημα στο Οργουδί, αξιωματικών, να πάρουν την εξουσία και να τη δώσουν εκείνη στο λαό. χωρίς να κάνουν τραξικό Τότε φέρνουν έναν άνθρωπο που ήταν υπαναστάτης της Κρήτης, και μετά έξυγε στον κρητικό αγώνα, τον Ελευθέρω Βενιζέλο. Γιατί? Για να διώξει το παλάτι, να διώξει το, το, το ΔΟΕ κλπ. Τι και και βγάζει τον πρώτο λόγο λοιπόν ο Ελευθέρως Μενιζέλος και τι λέει. Θα επαναδιαπραγματευτούμε με τον ΔΟΕ και εντάξει το παλάτι δεν θα το διώξουμε. Ναι, Καλά ναι, να μες θέλουν να βγουν. Το, το καταλαβαίνω. <laughs> να πεις ναι, μα ακριβώς επειδή τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Τα Βέβαια δεν μπορεί ναι, κανείς ναι, να πει καλύτερα να μην γινόταν το κίνημα στο βουνδύ και, και να μέναν ένα παλιοί τα βασιλικά κόμματα ναι, αλλά απλώς το μη στον μια ζωή, ας πούμε. Πώς... Μια ζωή, έτσι πας. Καραμαλήσει τάγκς, καραμαλήσει τάγκς, μετά πας για καραμαλή Ανδρέα Παπανδρέου, μετά πας για... πάσε έτσι συνέχεια. Mm -hmm. Ναύξεις και μας έκανα τα έλεγχα. Αυτά, αυτά. Τι λείψε. Ας το, Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Να σας χαιρετήσουμε. κρατάτε ψηλά, παιδιά, το, το κεφάλι, μη σκύπετε στις πλατείες όπου μπορούμε και τα λοιπά οργανωνόμαστε, δεν σταματάμε, δεν εφυσινάζουμε. Σωστό. Καμία κυβέρνηση δεν θα μας σώσει αν εμείς δεν θέλουμε να σωθούμε. Οτε και ακόμα περισσότερο κυβέρνηση. Και η καλή διάθεση να έχει μια κυβέρνηση να σώσει όταν είσαι στον καναπέ σου και δεν μπορεί ο άλλος να πει, κοιτάξτε τους. Και όχι μόνο ρε παιδιά. Του λέω συνέχεια να πούμε έχω γίνει κουραστικός. Κλείστε τις τηλεοράσεις, Παναγία μου. Ποιοι Α, έχουν τα πλατείο αρέσει. Το πλατεί Καλά, ανοίξτε το πλαδιαρέντιο, <Και> να πούμε. <Και> Τέλο πάντων, υπάρχουν βιβλία, υπάρχουν site κτλ. Και, και κυρίω υπάρχουν τα επίσημα έγγραφα. Δηλαδή, μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαβάζει τα έγγραφα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Του νόμου, του κανονισμού, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Τι λειτουργεί. Μπαίνει μέσα στο κράτο, στο οργανωμένο, στη διάβγεια, ρε παιδί μου, στη διάβγεια. Και, και βλέπει πού, πού πάνε χρήματα, ποιοι παίρνουν πόσα να δουν. Μπαίνει ε, στην Ελστάτ που είναι αυτό το καραγγιοζηλίκι Μπαίνει στην Ελστάτ και κοιτάς τα στοιχεία <laughs> μπαίνεις να λοιπόν. διαβάζει τις εφημερίδες της κυβερνήσεως τους νόμους του κράτους, τα πάντα, δηλαδή του θεσμού και όλα αυτά δεν χρειάζεται πολλά πολλά, μόλις θα αυτά καταλαβαίνει τι γίνεται λες κάτι βρωμάειστο, πώ το λέγανε, κάτι είναι σάπκιος του Βασίλειο της Δενημαρκίας έτσι, αυτό. λοιπόν, δεν χρειάζεται να σου εγώ να πω Πε και διάβασε. Χες τον άλλον τι λέει να πούμε. Τι λέω εγώ, τι ο πάνω να πούμε και τέτοια. Πε και διάβασε. Τι ισχύει, Ποιο είναι ο νόμο, Ποιο νόμο εφαρμόζεται. Τι λέει το Σύνταγμα, Παναγία μου. Ού. Διάβασε το Σύνταγμα. Να τι μύρι... α, μήτι, άλλο, αυτό το κατακρεουργημένο, ξησχισμένο Σύνταγμα. Αστικό. Το αστικό. <χ> Πε και διάβασε το να πούμε. α το φύρουσαν. Αστικό, α το φύρουσαν. Α αυτό το πολλοσύνταγμα να πούμε. Δεν <χ χ> συζητάμε. Να εφαρμόσουν τι διατάξει αυτού του συντάγματος, οι οποίες δεν ε, μεταβάλλονται. Να δούμε τι θα υποθεί σήμερα. Να δούμε τι θα υποθεί. Πάντως η στάση των έξω είναι απίστευτη. Είναι απίστευτη. Έχει στείλει τον πιο παιδιοπαθή οικονομολόγο... Εννοεί ότι εντάξει, βγάζουμε χαρτοφυλάκιδε κτλ. τραπεζίτε. Το πιο μετριοπαθή που θα μπορούσε να στείλει και ζητάει η Bill και τα υπόλοιπα διαρροέ τη γερμανική πλευρά να πάρει το κεφάλι. Να αλλάξει το κόμμα των δεχομένων. Α τον αλλάξουν, ε, αλλά α βάλουν ένα πιο ριζοσπαστικό. Κοίταξε να τώρα. Όταν έχει ένα. Δεν έχει δικαίωμα να σηκώσει, το βλέπει ο κεφάλι. Όταν έχει μια χώρα την οποία την έχει κάνει όπω έκανε στην Ανατολική Γερμανία, να πούμε, δηλαδή ένα Λάντερ Γερμανικό και έχει υπουργό ελληνικών υποθέσεων. Το φούχτελ. το φούχτελ να πούμε και τα λοιπά. Και έχει επιτρόπου στην Ελλάδα ακόμη. Θεωρεί ότι αυτό το κομματάκι γη εδώ πέρα να πούμε Σου το Ελλαδιστάν σε ανήκει να πούμε. Άρα δίνει σκεντουλές. και του Και ίσω να πούμε ρε. Ποιο είχε το κεφάλι, που Σα πω ότι σε έτονα να πούμε. Α, Α, λαβές Γι' αυτό λέμε ότι εμεί πρέπει να είμαστε όρθιοι. Και στην κυβέρνηση να πούμε. Ναι. Εμεί πρέπει να είμαστε όρθιοι παρόντε να πούμε και ενημερωμένοι. Να κλείσουμε τα κολοκανάλια. Εγώ φίλε. Ξέρει που του λέω άλλου αμαγόμουν αμφιβουργό ρε, α πούμε ότι θα έκανα. Κατάλαβε, έτσι του λέω και εγώ τώρα να πούμε. Αυτό είναι η αρχαιότερη ελληνική ατάκα. Η αρχαιότερη ελληνική ατάκα. Άμα είχα να περιπλήσω εγώ, ξέρει ε. που πρέπει να ε. την ανθρώπινη. Ε. Λοιπόν, εάν μπορούσα και είχα τη δυνατότητα και έδινα ρε παιδί μου πρωθυπουργό, λέμε τώρα, εντάξει. Το πρώτο πράγμα που θα έκανα, ε. και στου εταίρου να πούμε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και στο λογιστικό έλεγχο. Ε. Το πρώτο πράγμα θα έκανα τα κολοκάναλαλα. Το πρώτο πράγμα. Ξέστη, μεταθα... Δηλαδή, του δυναμικού θα, θα, λέγαν... θα, θα, λέγαν θα λέγανε. Αγαπητοί μετά θα βγαίνανε και θα λέγανε ότι κάνει καθιστό τσαουσέσκου. Ποιο το λέγε αυτό προεκλογικά. Τι ναι. με νοιάζει, εμένα θα λέγανε. Ο Τράγκα το λέει προεκλογικά. ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι βγάζει τσαουσέσκου. Ε, εντάξει, εντάξει. <laughs> <laughs> Κοίταξε, <makes> άμα το κάνει έτσι να πούμε: Βγει με ένα τάγκ και πας και κλείσει όλα τα μέσα, να πούν όλοι οι άλλοι τσαουσέσκου. Άμα όμω βγάλει τα δικά σου τα μέσα, τα ραδιοφωνά, να πούμε τα όχι τα δικάσουμε, όχι το δικό μα το ραδιόφωνο. Να πει παιδιά, ελάτε εδώ, έτσι και έτσι να πούμε. Να πάρει την έρη στα χέρια τη και πούμε ή τα κανάλια, να τη διώξει αυτού από μέσα και να πει. Καταλαμβάνω τα κανάλια και μεταδίδω στον κόσμο τι πληροφορίε. Και αρχίζει και λέει: Το κανάλι αυτό που βλέπατε μέχρι σήμερα ανήκει στον τάδε. Ο τάδε έχει πάει αυτά, αυτά, αυτά. Το έχει παράνομα το κανάλι γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό και για αυτό το λόγο. Και καταλαβαίνετε ότι κάνει προπαγάνδα γιατί, να τα χαρτιά. Εδώ πέρα μέσα υπήρχανε στρατιωτικοί ψυχολόγοι που λέγανε στο αυτοί του άλλου τι θα λέει και τους πάει και σε ένα δικαστήριο αυτούς Ο κόσμος τι θα τους πει όχι Θα πει ότι είναι τσαουσέσκου πέρα, ο κόσμος που μπορεί να κάνει την έκπληξη ο κόσμος, ο κόσμος θα λέει αυτά γιατί το ψήνει τα κανάλια Και μην, μην, μην ξεχνάτε ότι πόσοι βλέπουν τώρα το, το νούμερο ένα, α πούμε, αντιδραστικό κανάλι. Αντιδραστικό με την καλή έννοια, δηλαδή εκεί που είναι συνδεσμένοι, είναι Ρτόχα". Ένα κανάλι με αυτοδιαχείριση, το έναν δάλο, ανθρώπων που είναι απολυμμένοι, πώ το βλέπω, πώ το βλέπω, Ποιο κόσμο το βλέπει. Μα να σου πω τώρα, δεν εκπέμπει όπω εκπέμπουν τα άλλα. Εννοείται <συντήρισμα> ότι δεν εκπέμπει, αλλά άμα θέλει να μάθει να πληροφορηθεί, θα κάνει τη διόρθωση να το δει στο Ιντερνετ. Εσύ μιλά για μένα και για εσένα η γιαγιά που κάθεται στο σπίτι που διαβίβει μοναξιά, κάνει έτσι και κάνει άφηξη τηλεόραση. Δεν είναι μόνο, είναι μόνο η γιαγιά, όλο αυτό το πράγμα. Παράδειγμα, ναι. Στο χωριό, ρε παιδί μου. Οι πολλοί αλληλέγγυοι που κατεβίβηκαν μαζί με το. Όπω και με το... την Αθήνα. Οι πολλοί που κατεβίβηκαν να, να στηρίξουν την Earth. Μετά πιστεύει ότι αν οι Άνοι και παρακολουθούσαν τα τελευταία Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα να πούμε, δεν μπορώ να το πω. Αλλά ξέρω ότι στα χωριά, να πούμε, στα ο κόσμο που πήγανε και ψηφίσαν Νέα Δημοκρατία κτλ. Γιατί ψηφίσαν Νέα Δημοκρατία. Δεν τη έχει μπει το παλκι. Αλλά τι του υποσχεθήκαν την τηλεόραση να πούμε ότι κουράγιο και λίγο ακόμη να βγήκαμε από το μνημόνιο και να έχουμε και πρωτογενέ πλεόκλασμα και βαστά γερά. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πώ κι άλλο θα αλλάξω την κοινωνία όταν αφήνω το δυναμικό τη στα θεμέλια τη κοινωνία με το κτίριο αναμένων. Να... Mm. Τίποτα άλλο δεν θα έκανα. Αυτό θα έκανα μονάχα και τα πράγματα θα παίρνουν τον δρόμο του. Η προπαγάνδα. Θα <laughs> <laughs> Ναι, η προπαγάνδα είναι το χειρότερο. Πράγμα. Δηλαδή, το πιο ισχυρό πράγμα αυτή τη στιγμή στα χέρια των άλλων. Δεν μπορεί να τα αφήνουν στα χέρια τη Στη Γερμανία, πως τον κόσμο και νομίζω ότι οι Έλληνε είμαστε απαταιώνε, είμαστε τόνοι, είμαστε τάλι, είμαστε τάλι. Διότι είμαστε. το 90% των μέσων εκεί πέρα ανήκουν σε λόμπι. το το ναι, συγγνώμη, παιδιά, το να πούμε τι να κάνουμε. Πάμε στο προβλήματα. Εντάξει, εντάξει. Και ψηλά το κεφάλι στι δυσκολίε που μπορεί να έρθουν, <εγνώσεις> Δεν δε δε ναι μα ναι, μοιάζουν ναι, οι δυσκολίε, όσο μεγάλε και αν είναι, θα αντέξουμε αρκεί να έχουμε ένα όραμα, να έχουμε ένα στόχο. Ότι πάμε κάπου, ρε παιδί μου. Αυτό. Να ξέρουμε ότι πάμε κάπου. Όχι ότι είμαστε συνέχεια στη διαπραγμάτευση, να πούμε. Χε στη διαπραγμάτευση. Να έχουμε ένα στόχο, να πούμε ω κοινωνία. Αυτό. Άντε για παλικάρια και κουπέλες. Χαιρετέ. Χαιρετέ. Χαιρετέ. Χαιρετέ. Χαιρετέ. Είναι τη γιατί... <laughs> γιατί τα στελέχη μας, η ηγεσία μας, δεν ξέρω αν κατανόησαν αυτό που ονομάζετε και μακροεικόνα.